Ο o y στο y o πολύ καλά. Και προφανώς η ελληνική πολιτεία έχει φροντίσει Να μπορούμε να εμβολιάζουμε Και μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας Μπράβο τους Τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή την εποχή Τι λέμε ότι δεν πάει καλά Ο εμβολιασμός Μπράβο Τι είπε ο Κικίλιας χτες που βγήκε στην ενημέρωση που μόλι το ακούσαμε Μετά το ΟΗΟΗ Ότι πάει καλά Δεν μας έκανε τα δαθνόφυλλα ναι, ε, Καλά του πω, πάει Ναι θέλω να πω ότι Όλοι συζητάμε και λέμε, έχει γίνει μπάχαλο το θέμα στην Ευρώπη. Με τα εμβόλια, μαλλιά κουβάρια, εταιρείε, κομισιόν, όλοι. Και βγαίνει ο Υπουργό Έλληνα Υγεία και λέει, Πάει καλά στην Ελλάδα. Διαφάνειε δεν έδειξε. Δεν έδειξε <laughs> Θέλω να δω μια διαφάνεια, το πώ πάει καλά. Ορίστε, εδώ βλέπετε τη διαφήμιση από το ψυγείο που είχαμε για την <laughs> προηγούμενη φορά. Πώ <laughs> εμβολιάστηκαν οι άνθρωποι. Να σου πει, Όταν βλέπετε πώ δεν εμβολιάστηκαν. Ήταν ειλικρινή, γιατί αφού η διαφάνεια ήταν από μια εταιρεία με ψυγεία μεταφορικά, αυτά πάνε καλά. Ναι. Ναι. Δεν είπα ότι μέσα θα έχετε τα εμβόλια. Ναι. Ναι. Η εταιρεία κάνει κανονικά τη δουλειά τη. Στη διαφάνεια ισχύουν. Εκείνε τα ψυγεία, τα παραπανίσια, τι τα κάναμε. Βάζουμε κρέατα. <laughs> Προφανώ. Yeah. Αφού δεν έχουμε εμβόλια. Αφήνε στον στρατό να πει ο κοντζήλα. Δεν ξέρω τι βάζουν. Μπορεί να βάζουν τα μπιφτέκια. Αλλά αφού Ποιος δεν μπιφτέκια? έχουμε. Ποιο κάνει μπιφτέκια. <laughs> Βάζετε κείμενο στα μπιφτέκια και μόνο στα ζουτζουκάκια. Τα ζουτζουκάκια μόνο έλεο. Θέλει μια πρέζα κείμενο το μπιφτέκι. Τον μπιφτέκι. Ναι. Ναι, ναι, μια πρέζα. Την ναι και εσύ που ξέρει τόσο την άλλη πράξη. Τι λε μια πρέζα κεί Αρχίζαμε. <laughs> Δεν αντέχεται αυτό. <laughs> όχι, θα τα κάνουμε όλα ίσομα. Δεν γίνεται όλα τα μπαχαρικά σε όλα τα φαγητά. Δεν υπάρχει όλα τα μπαχαρικά. Δεν βάλουμε όμω στα σουτζουκάκια, σου λίγο στη και, και στα γεμιστά να βάλει λίγο κείμενο. <laughs> θα τα κάνουμε σουτζουκάκια να γεμιστεί. <laughs> Μήπω να βάλουμε και κανέλα. Τι... Όχι κανέλα, μόνο στο ριζόκαλο Αυτό έτσι βάζει κανέλα φακέ. Όχι, λάθο. Α, κείμενο στι φακέ. Παντού. Α, α. α κατά ωκ, Όλα αυτά και στη μαρμελάδα και στο κουρασάντι κείμενο. Ε, αυτά λοιπόν με τον κύριο Κικίλια. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί όλοι λέμε δεν πάει καλά το θέμα και λέει πάει καλά. Εκεί τελειώνει. Ένα Να... μόνο. Μα μόνοι του το λένε. <laughs> Αυτή είναι άριστη κατά κοινή ομολογία δικιά του. Ναι. Μα όλα, ό,τι λένε αυτοί, μόνο αυτοί το πιστεύουν και το παραδέχονται. Η κοινωνία έχει άλλη άποψη τελείω. Η ζωή έχει άλλη άποψη. Εντελώ διαφορετική. Δεν έχει, σημασία, έχει άποψη, σημασία η άποψη του Κικίλια, του Γκαρτάκη ή τη κυβέρνηση. Εμεί είμαστε κάτι άσχετοι. Πού ξέρουμε εμεί. που ξέρε ο Κικίλια <laughs> τον κοιτάς, βλέπεις την Κικίλια ξέρει, ξέρει αν, αν τώρα, έχει πάει ξέρει. καλά, θα του πω εγώ αν έχει πάει καλά δεν ξέρει αυτός Ο κάθε άσχο τώρα πετάει να λέω Εγώ ότι η πείρα μου. Υπάρχουν δείκτε, αγάπη μου. Δείκτες, αγάπη που λένε μου, ότι. Δείκτες... Έχουμε το 2% εμβολιάσει. Πάρτα! Το Ισραήλ το 40%. Είμαστε στη 17η δεκα... θέση. Ποια 17η Από με ποια στοιχεία. Γιατί οι άλλε χώρε, <laughs> αυτέ <θες> να ξέρει, <laughs> δεν έχουν κάνει πρόβλεψη για τη δεύτερη δόση. Ενώ έχουμε καβάντζα, άρα τα πάμε καλά. Μισό. Αυτό ισχύει. το, Λίπερα, το καλά. Ναι, όχι. <laughs> αυτό ισχύει <laughs> ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά που δίνουν ω ανακοινώσει. Όσοι κάναν την πρώτη δόση θα κάνουν και τη δεύτερη. Σε άλλε χώρε ξεμείναν. Σε, έχουν... έχουν... σε άλλε χώρε كانνε... που είναι πριν το 17. Σε χεισπάνια το κόκκινο. Κάνω πολύ κόσμο με την πρώτη δόση. και το δεν έχουμε κάνουν καλά. τη δεύτερη. Μόνο το Ισραή Ισραήλ τα κάνουμε. πήρε την σε τιμή, Είναι θέμα απόφαση, <laughs> ναι καλά. Είναι θέμα απόφαση, συγκρότηση κτλ. Οι άλλοι κάναν την πρώτη δόση δεν έχουν τη δεύτερη. Τι θα κάνουν τώρα, ακυρώνεται και η πρώτη. να κάνει ο κυριάκο μα την πρώτη δόση και να μην έχει μετά για τη δεύτερη. Φαντάζομαι και τι θα γίνει χειρότερα. Δεν θα Α, ναι, θα το χάνανε. Πάλι καλά που αυτοί, αυτό το Όχι. εμβόλιο γίνεται στον πράτσο. Φαντάζομαι να γινόταν. Αλλά τι έχεις... θα είχαμε δει. Θα, θα πήγαινε εκεί. Λε, η λέ, θα η θα Λέλα, βλέπαμε, <laughs> τη Λέλα του να κάνει βόλιο στο ιατρικό. Με άνεση, με την ίδια άνεση. <laughs> <laughs> που δείχνει και τώρα. το Πρέπει να τον κόσμο. Όλοι Λέλα έξω. Για το εμβόλιο πάω, συγγνώμη δεν είμαι Η Λένεκ. Τι αλέλα. Επειδή λε συνέχεια. Τι έτος έχουμε τώρα. Θυμίστε μου λίγο γιατί τα ξεχνάω όλα αυτά. τον μπερδεύουμε. Φροντίζω όλα τα ίδια τα τελευταία 10 χρόνια. δεν είναι την αρίθμηση. 2021. Τι είχαμε πριν ένα χρόνο. 19. Δηλαδή 20 πριν ένα μην είχαμε. Ναι, ρε παιδί μου. Ωραία, που ήταν χάλια το 20, έτσι. Το 21 έχει μπει τώρα. Είμαστε στην 28η μέρα του. Καλπάκου να δει πώ θα είναι το 21. Το 21. Θα είναι μια καλύτερη χρονιά από το 20. Ευτυχώς! Αλλά δεν θα είναι ακόμα χρονιά της κανονικότητας. Θα είναι σίγουρα καλύτερη χρονιά από το 20. Σε αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος. Μπράβο τους! <Κι> Είπε λοιπόν ο Άδωνης σε μια διαδικτυακή εκεί που έκανε εμφάνιση ότι το 21 θα είναι καλύτερο από το 20. Πολύ καλά. Έχει ο πρώτο μήνυμα να συγκρίνουμε τα σημάδια. Δαφνόφυλλα νούμερο 2. <σχεδί> να μαζήσει και ο Άδωνη στα δαφνόφυλλα, του πάει καλά. <σχεδί> Μα είναι οι υπουργοί τη κυβέρνηση, τα βλέπουν όλα ωραία. Είναι οι μόνοι που είναι ευχαριστημένοι στι δημοσκοπήσει αυτή η απαντάλη. Καλή <σχεδί> σα, εσπέρα, αγγλική Άλλη. Εσά, αγγλική Άδωνη, τι <σχεδί> <νι κάνετε, σχεδί> λέει. Ε, έχει λαλέ, αυτή η κανονικά. Αυτή η κανονική. Γέρικη μιλάει αρχαία με αυτό το ύφο, πιο πολύ κοιτάει την κάμερα παρά μιλάει. Και όπου μπαίνει μέσα. Για την ομιλία δηλαδή έγινε. Για την κάμερα έγινε. Και παρευστόντω μια αφορμή για την κάμερα, το αρχαίο. Το αρχαίο παρενέβη. Λύει, με λύει, λύει. Τελείωσε. Ωραία, ξέρω κι εγώ. Δεν λέει το λύο, λέει το εσάκι. Πε το λύο μπορεί που είναι εύκολο. Το λύο το έχουμε μάθει όλοι, αλλά είμαστε όλοι δεμένοι από στολή. Α, το λύο. Πολύ ωραίο αυτό. Ενώ κλείναμε το Λίο και ξέραμε, είμαστε όλοι δεμένοι. Πολύ σωστά το είπε. Κλείσαμε το λύο καλύτερα, που το λέγει περισσότερο κόσμο που είναι λάθο. οκ, εντάξει. Ε, γίνεται διαδηλώσει. Έχουμε τώρα στο κέντρο της Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπάσει αυτή η ιδέα και η βλαϊκή του χρυσοκοίδι. Διαδηλώνουν κανονικά οι φοιτητέ. Νομίζω ότι στον δρόμο. Ναι, έχουν βάλει το δύο: Ότι πάνε για ψώνια. Πού είσαι, σα το άτομα ήμασταν. Είχε ουρά. <laughs> Τι <θες? laughs> Όχι, μπορεί να πει όποιο είναι τώρα στην πανεπιστήμιο ότι είμαι η ουρά του Ζάρα. Από κάτω. <laughs> του public. <laughs> ναι, το... <laughs> του άτομα. τα κοινά μαγαζιά γύρω-γύρω. <laughs> έτσι, Έ... έτσι και κρατά σακούλα. Είμαι για Ζάρα. Έτσι και κρατάς σακούλα, δεν σου πει στο αστυνομικό. Ναι, ναι. Αν πει έχω έρθει για μια, ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, μια παιδεία καλύτερη, μέσα. Συγγνώμη, αυτά τα μπουκάλια μπύρε, πιο μαγαζί τη πουλάνε. Από το ψιλέ Ψιλέ και ψιλέ. Ο, ο Άδωνη, λοιπόν, μα λέει εδώ ότι το 21 ήταν καλύτερο. Θα είναι να είναι ναι, καλύτερο ναι. από το 20. Το πιστεύω και 20 μέρε φορά. 28 μέρε. Πάνε. Οι 28 δεν μετράνε. Γιατί, ε, δεν με, είναι γιορτέ. Η χρονιά πάνε. μετράει από μετά το. Το Αγιανιού και μετά. Ναι, το και, μετά. Και, και τα λέει αυτά ένα άνθρωπο που είναι και πολύ περήφανο για την Ελλάδα. Εγώ είμαι πολύ περήφανο. Μπράβο, παιδί μου. Πολύ περήφανο για το πώ μέχρι σήμερα η Ελλάδα μα. Έκατε απεξέλθει σε αυτήν την πρωτοφανή πρόκληση. Και πρέπει να σα πω ότι με όλου του επενδυτέ που μιλάω, και έχω κάθε μέρα τέτοιου είδου διαδικτυακέ συναντήσει με επενδυτέ από διάφορε χώρε του κόσμου, σχεδόν, όχι σχεδόν, σε όλε τι συναντήσει. Όταν ξεκινάμε, τα πρώτα 3-4-5 λεπτά είναι εγκομιαστικά λόγια από του ξένου για το πόσο καλά έχει πάει η Ελλάδα στην Παρτινία. Τα πάμε καλά. Ωραία, πα. Η ψυλογαζή τη καλά, λέτε, κανονικά. Πέτσι. Τον βλέπω λέει κάτσε να πω. και τα πιστεύει Μα έχουν καταλάβει τι καραγκιόζιδι είναι. Κάνα τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ελλάδα. Ποιο είναι, ποιο είναι, ο άνθρωπο. Έλα, κάντε σοβαρού καθ' όρου. Θα του πούμε ότι είναι και καλά τα πράγματα στην Ελλάδα. Ανοίξτε το παράθυρο 12. Καλώ ήρθατε όλοι. Αμέσω με συγχαρητήρια, τα έχει πάει πολύ καλά. Εδώ όλοι τρέμει η Αθήνα, αν θα φτάσουν οι θα αρχίζουν να φορτώνουν σιγά-σιγά και τα πάμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Αυτό το ρίσκο που πήραμε με το άνοιγμα τη αγορά μα βγαίνει, ρε παιδί μου, Ή τα κρούσματα χθες, χίλια αύριο ε, Επειδή θα ξανάρθει μάλλον κανένα click away Πηγαίνετε σήμερα αύριο όσο προλαβαίνετε στα μαγαζιά Γιατί ψωνίστε Ψωνίστε <laughs> παιδιά σήμερα ψωνίστε. αύριο και δεν ξέρεις τι θα γίνει από Δευτέρα Βέβαια υπάρχουν και καλύτερα ψώνια Καλύτερες ουρές αυτή την ώρα Αν θέλετε να συνοστιστείτε Συνοστιστείτε Και έχεις ουρές στο μαγαζιόν Λίγο πιο εκεί έξω από το πεσοδρόμιο. Πού, Στο δρόμο. Α, στον δρόμο, είναι φοιτητέ κυρίω. Αυτό με. λέω. Δεν πειράζει. Μπορεί να πάει όποιο θέλει να στηρίξει τον αγώνα των φοιτητών. Ναι. Δεν είναι φοιτητέ με ταυτότητα. Καλά, προφανώ. Όποιο θέλει. Όποιο στο... θέλει να στηρίξει τον αγώνα μπορεί να πάει και ο εργάτη. Μπορεί να πάει και ο πατέρα του φοιτητή. Προφανώ. Και φαντάζομαι ότι αρκετοί και πάρα πολύ γονεί και εργάτε και συνταξιούχοι είναι με το μέρο των φοιτητών. Σε αυτόν τον τόπο γιατί διεκδικούν πάντα καλύτερη παιδεία, καλύτερα πανεπιστήμια. Καλύτερο αύριο, άρα. Καλύτερο αύριο. Αξιοπρέπειη ζωή. Αυτά που δικαιούνται. που τάχαμε κάποτε και σε αυτόν τον τόπο με διάφορους τρόπους ε, όπως τάχαμε και τώρα σιγά σιγά τα ξυλώνουμε. Δεν θέλατε Αντρέα. Τέλος πάντων. Τι Αντρέα. <laughs> α, τίποτα, κάνετε μου, λάθος τσάτ, συγγνώμη. <laughs> δεν, δεν εννοούσα τον Αντρέα. <laughs> α, α, α. Δεν εννοούσα τον Αντρέα, όταν είπα τάχαμε... Οπότε, <laughs> γενικός... όταν ε, θέλατε να γίνουμε Σοβιετία. Ναι, όταν θέλαμε να γίνουμε Σοβιετία. Ε, μια που το φέραμε στην παιδεία. Αμνησυχώ, Βίτια. <laughs> Εσύ, <σύγιο> σαν σήμερα, <laughs> ο Λένιν είπε καλησπέρα. <laughs> Καλημέρα. Γεια <Καληνες> σα, Πέρα. <laughs> Εσά, κρύο. Έβγαινε, μιλούσε και ο Λένιν ελληνικά <laughs> <laughs> Και επισκέφτηκε την Λιούπολη ο Λένιν, γιατί είχε συνδυαστικά με την Λιούπολη. Απ' το που μου θυμίζει τώρα, μπράβο. Είχε έρθει ο Λένιν. Βέμον, αστρογγυλή πλατεία του Βασιλόπουλου. Κεντρική τη λέμε, η πλατεία Εθνική Αντίσταση. Έτσι είναι το κανονικό. Εντάξει, να τα λέμε σωστά όλα αυτά. Ε, ο υφυπουργός ε, παιδείας είναι ο βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας ο κύριος Συρίγος, πανεπιστημιακός με γνώση για τα διεθνή και τα λοιπά. Και πρώην διπλωμάτης, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι διπλωμάτης, όχι. καθηγητής διεθνών σχέσεων, Α, τα ξέρει γνώμη. πολύ καλά, βγαίνει για τα ελληνοτουρκικά και, και, και έχει γίνει τώρα υφυπουργός παιδείας και βγαίνει για να Υποστηρίξει το, την απόφαση, το νομοθέτημα τη Κεραμαίο και του Χρυσοκοϊδίου για την αστυνομία στα πανεπιστήμια. και το κάνει λίγο χειρότερα. <χω> Δεν κατάλαβα τι ακριβώ θέλει να κάνει. Εκεί. Το κάνει λίγο χειρότερα. Βγαίνει και ρίχνει ένα τράνταχτο επιχείρημα στο διάλογο. Να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον στι Πανεπιστημίου πόλης. Επομένω, υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στι Πανεπιστημιαίου Πόλει. Εφόσον υπήρχε από τη Χούντα τέτοιο πράγμα ε, να το κάνω. Γιατί το έξερε 9, όλοι, Ναι, ναι, Χούντα. Λοιπόν, αυτό είχε τη Χούντα και έγινε αυτό στα μπερνιωστή με αστυνομικό τμήμα, είναι κατάλληλη. Ορίμασαν οι συνθήκη. Ορίμασαν... Ορίμασαν οι συνθήκε <laughs> να, να γίνει αστυνομικό τμήμα. Όχι τώρα μπάτσε. Κατηγόλου... Αυτό με τα ρόσ, του φιλοφόρου, του χωριόπλου. Κάτι γαλάζια, φούτσε και ο κουάτσακ. Εγώ ντρέπομαι. Δηλαδή αυτά δεν τα δε φοράω όταν τρώω χορέψο τραπ σπίτι μου. Καλά. Έτσι είναι Το Λάθο τσάπ. Το βλέπω. Δηλαδή του λέμε όλοι ότι είναι χούντα με αυτό που κάνουν και βγαίνει και λέει ότι και στη χούντα <laughs> το κάνανε. <laughs> χούντα, δηλαδή... Τι άλλο να πούμε εμεί. Όχι, φτάνει. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε κύριε Σιρήκο. Καλωσορίζοντα την Ελληνοφρένια. Και είναι και από του νεοφιλελεύθερου ο Σιρήκο. Δεν είναι από του δεξιού, δεξιού του μαύρου. Είναι από του πιο. Θέλω να πω, δεν είναι βορείδη. Αντί, είναι προοδευτικό. Όχι. Α. Είπα εγώ αυτό. Όχι. Αλλά Λέον, τι αποχρώσει και του ίδια έδρα με το βορείδι. Είναι κι Στι αποχρώσει όμω τη Νέα Δημοκρατία είναι, είναι προ τον κεντρό ο χώρο Συρίγος Δεν είναι προ το μαύρα. Ε, και βγαίνει και λέει ότι και η Χούντα το ίδιο έκανε. Ωραίο επιχείρημα. Πολύ καλό. Πολύ σωστό. Ωραία. Το λέμε κάθε ε, μέρα σε αυτό το διάλογο. Καλά τα λέει ο κύριο Σύριγο. 100 ακροατές κάθε μέρα και λένε μην τη λέτε Χούντα, δεν είναι Χούντα. Προφανώ δεν είναι Χούντα, αλλά κάνει αυτά που κάνει και η Χούντα. Το είπε και ο Υπουργό. Και το λένε, λένε κιόλα ω επιχείρημα στο διάλογο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ήταν εκπρόσωπο τη αστυνομία στο πάνελ του Μέγκα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε είδηση. Τι εννοεί. Εκπρόσωπα αστυνομία σε πάνελ. Ναι, Σωστό. λογικό. Αυτό το ξεκίνησε ο Σκάκη και το έχουμε πάρει όλα τα καρδία. Όχι τώρα. Κάθε Είναι ένα πρωί. Στα σύνδεξη εκεί. Αξιωματικό υπηρεσία. Πώ έχει να πα για το γνήσιο τη υπογραφή. <laughs> Α πούμε. Έχει. Για το γονήσιο τη άποψη. Κάθε δέκα. πρωί σε ένα πάνελ. 10 συνδικαλιστέ που έχουν ξαμολυθεί κάθε πρωί στα κανάλια. Πάει το μινιάτικο εκεί. Ένα αλλάξ. Ένα αλλάξ. Γιατί είχαν τον μπαλάσκα αυτό το γ Ένα λάσκα. Ένα λάσκα, Σταμάτα, όχι. Δεν έχω καλά τα μάτια μου και τα φτιάχνω. Ναι, Λοιπόν, είναι ο Μπαλάσκα ο συνδικαλιστή και παρουσιάστρια τη εκπομπή είναι η Βουλγαρή, η Να. Το λέω για εικόνα και ο Χασαπόπουλο. Δεν μας νοιάζει ο Χασαπόπουλο. Μα νοιάζει ο Μπαλάσκα και η Βουλγαρή. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Αν είναι χίλια άτομα, θα του βάλετε να είναι ανά 100 κοντά κοντά, Τώρα μου κάνετε κάτι ερωτήσει πρωί-πρωί. Δεν σα κάνουμε. Εννοείται αν θα του κόψουμε σε γκρουπ σε πάγια των εργαστών. Εγώ στο συλλαλητήριο ε, Μα, είναι και πρόκεινα. θα είμαι το 101ο άτομο. Θα μου κόψετε πρόστιμο, Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει. Εσένα μια... ειδικά, ναι. Εμένα ειδικά. Όχι, όχι στου αλάβαστρου και όχι αλάβαστρους, οπότε δεν Bye. τους πειράζουμε τους αλάβαστρους είναι, είναι κανονιστική διαταγή της <laughs> <σε> ελληνικής <laughs> ασθενομίας <laughs> οι αλάβαστροι ξερούνται Τώρα μου κάνετε κάτι ερωτήσεις Όχι, I start? Όχι, όχι στους αλάβαστρους <laughs> Πόση χαμάρα Πέσημο Ιδία. Καταγγελία Καταγγελία οι Βούλγαροι να, να, να βγει να πει για τον λόγο το που ο Μπατσός Βγήκε και μου την έπεσε <laughs> ο νέας στη δουλειά μου Κατευθείαν Εν τω μεταξύ Αν μείνουμε πέρα από το χαλαρό του πράγματος ε, Έδωσε εδώ η είδηση ο Μπαλάσκας Ότι αν είσαι Δεν τρώω κλίση, πρόστιμο, γκλοπιά, κλωτσιά. Και τι θα τι κάνουμε. Τίποτα. Να γίνει αλαβάστρινο. <laughs> ναι. Ξαφνικά. Να πως γίνεται αλαβάστρινο. Κάτσε να το δω στο YouTube αν <laughs> να το κάνει μόνο. Προφανώ Και κάποιο θα έχει σκεφτεί να κάνουμε πώ γίνεται αλαβάστρινο. Αλαβάστρινο. Πάντως Πρέπει από εμπειρία. Έχει πέτρωμα, Ο κάτι να σε... Δεν μάμισε κανεί με, με το πέσιμο τύπου Αλαβάστρινος Εντάξει. Κανεί. Όσο okay. και να παλεύει, κανεί. Εντάξει. Αστυνόμο είναι. Έτσι και <laughs> Ψάρεμα. Έχει ψάρεμα. Το επόμενο είναι να πάει με τη στολή. Τι. Να φορέσει τη στολή και, και να, να κάνει κοκομποή. Όχι, ρε παιδί μου η στολή... ε, μόνο μόνο είναι ενδιαφέρον να έχει Στολή γενικώς, ε... Με στρίγκ. Η στολή ηγεθικός πιάνει. έκανε εικόνα. Τι το ήθελα. <laughs> έκανε εικόνα, μπαλάσκα με μια κοιλώτα. Με στολή. Α. Με στολή, είπαμε. Ναι. Στολή αστυνομικού. Η κοιλώτα δεν εννοώ ότι η τη, τη σκελέα, την παλιά που φοράγαμε. Να, μάλιστα, yeah. εντάξει. Ήξερες εσύ ότι η Ελλάδα έχει φτιάξει. ήξερα, έχω μικρόφωνο. Το ξεράς. <laughs> <laughs> Είσαι γνωρίζοντες. Ε, ευέβαια. Τώρα μ <laughs> ε... Καλά πάει για πέντε. Μέχρι έχει καλά. Μέχρι το, το κρατάμε. Είναι το νόστιμο. νόστιμο. Ξέφια με το Αλάσκα πριν. Ένα, Αλάσκα, ήταν ωραίο μου. η Ελλάδα έχει φτιάξει αεροπλάνο. Ε, ε, έχει φτιάξει αεροπλάνο. Φτιάξει αεροπλάνο. Δεν το ξέρει. Όχι Έχουμε φτιάξει αεροπλάνο Τι πώ, αυτό πετάει. Με άτομα εκείνη το μικρό. Όχι, όχι, αεροπλάνο, μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Μήπω το έκανε ο βέλπλο των αεροπλανικών. Όχι, αλλά Γιατί έχουμε κάτι το αεροπλανικό. Αλλά είναι κάτι άλλο που αυτό έχει το μυαλό του αεροπλάνο. Είναι Όχι, ούτε σε αεροπλάνο. Ακριβώς. Το αεροπλανικό είναι δεν υπάρχει. Είναι κάτι. Το αεροπλικό είναι και δεν... το αεροπλανικών. Το αεροπλανικών δεν υπάρχει. Το αεροπλάνο υπάρχει mm. και ο βελόπουλο υπάρχει. Και ξέρετε ένα απόδειο έχουμε εμεί πρόγραμμα. Παρα το πω τώρα. Πα έφερά λίγα μια μελέτη. Το μοναδικό κόμμα που κυκλοφορεί μελέτε. Και μελέτη για να γίνει και με μου, θέλει εμπειρογνώμονε, θέλει τεχνοκράτε για να σε ετοιμάσουν. Ξέρετε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλεονεκτήματα για να κάνει η ελληνική αμυντική βιομηχανία εκπαικτική. Ξέρετε ότι η Ελλάδα κατασκεύασε αεροπλάνο. Το ξέρετε αυτό. Ότι κατασκεύασε ντρόν. Εγώ μέσα στο φάκελο. Το πρώτο ελληνικό. Και, και όπλα κατασκευάζει η Ελλάδα, αλλά δεν του βοηθάνε. Πόσοι ξέρουν αυτό το αεροπλάνο. Αυτό είναι ελληνική κατασκευή. Ναι. Ελληνικό αεροσκάφο. Mm -hmm. Δεν το βόθησαν ποτέ. Πετάει κανονικό αεροσκάφο. Πετάει άδεια πλοήκης, τα λοιπά. Έχουμε φτιάξει αεροπλάνο, το ξέρει. Η Ελβό, ποιο το κάνει. Δεν ξέρω. Έχουμε. Ποια Μάλλον η Εύγα. Από εταιρείε, από εψιλών, μάλλον η Εύγα. Έχει το λάκκι κάπου από κάτω να φτιάξει αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Αυτό θα εννοεί. Ναι, τι άλλο. Έχουμε ντρόν, όπλα και αεροπλάνο. Και ντρόν. Και ντρόν. Γι' αυτό είναι θορυβότητα. Είναι ελληνικό κάτι. Έστο διάλογο θόρυβο. Στο κομπιούτερ, γιατί είχαν μυστηράκια θόρυβο. Ναι, λοιπόν εδώ έχουμε, έχουμε αεροπλάνο. Είναι... Αυτά. Έχει Είναι... μέσα ο Βελόπουλος Ναι, με τι επιστολέ του Ισού. Έπαιρανε... Πήγαμε το τον αεροπλάνο. αεροπλάνο, ήρθαν οι επιστολέ. Ναι, Σαν το Άγιο Φω τα ξέρωσαν. Ναι Έτσι ήρθαν με τι επιστολέ του Ισού και το αεροπλάνο. Το καταβρέξαν με τι μάνε και αεροδρόμιο αεροδρόμια όταν Ναι ήρθαν. Έγινε υποδοχή. Έγινε καονέκτημα. Και τα κρατοσμού. και επιχειρηματικότητα κτλ. Εμεί έχουμε εδώ, θα ακούσουμε τα ηχητικά τώρα τη τελετή αυτή. Όταν είχε έρθει το πρώτο αεροπλάνο, το ελληνικό. Ξέρετε ότι η Ελλάδα κατασκεύασε αεροπλάνο. Ξέρετε ότι η Ελλάδα σε αεροπλάνο. Τι γίνεται, μωρέ, τι γίνεται. Γιατί δεν παίρνει προς. Δεν παίρνει Εγώ λέω να κατέβουμε να σπρώξουμε, θέλετε. Ξέρετε ότι η Ελλάδα κατασκευασε αεροπλάνο, ξέρετε αυτό. Μου λες πολλά παφκούφκα, καπετάνιε γιατί. Δεν είναι τίποτα, μην φοβάστε. Εδώ στο φάκελο. Το πρώτο ελληνικό... Και, και όπλα Ελλάδα, αλλά δεν βοηθάνε. Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε. Πώ θα τα ξανασηκωθούμε! Πώ θα τα ξανασηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα! Πόσοι ξέρουν αυτό το αεροπλάνο αυτό είναι ελληνική κατασκευή, ΝΑΤΟ! Σε παρακαλώ πολύ, σταματά να κατέβω! Σταμάτα να κάνω! Κάνε την πόρτα και κατέβρω! Ελληνικό αεροσκάφο, δεν το βόησαν ποτέ. Πετάει κανονικό αεροσκάφο, πέταει άδεια πλοήγηση τα λοιπά. Να τα πάλι, να τα πάλι. Α, ελάτε, ματιά μου, ελάτε να απειληθούμε. Δεύτερο τελευταίο να σπασμό. Ξέρετε ότι η Ελλάδα κατασκεύασε αεροπλάνο. Αυτά είναι τα ντοπιμέντα Έχει εισιτήριο για αυτό το αεροπλάνο ε, Εγώ δεν θα πλήρω να, <laughs> να μπω Αυτό ελληνικό αεροπλάνο Είναι πιο ασφαλές Από EasyJet που λέμε <laughs> δεν ξέρω. Το ρισκάρις Δεν ξέρω, ας πάμε και κολυμπώντας κάποια στιγμή Τα μπαγκάζια, τα Και το ταξίδι είναι και ωραίο να κρατάει και ώρες Είναι μια στιγμή αυτογνωσίας Ναι Ναι. Όσο περισσότερες ώρες τόσο πιο πολύ σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Θα είναι ώρες αυτό. Ποιο? Δηλαδή θα τα <χει> <λες, θα> διαρκές <χει> αυτό. Όχι, θα δεν πάω με άλλο μέσο αμέσω. Θα πάω με άλλο μέσο <χει> Δεν θα σηκωθεί ποτέ. Αεροπλάνο που θα κάνει όλο την πίστα. Go kart ναι. Δεν θα πάει ποτέ πάνω, <χει> δεν, θα πάει ποτέ πάνω. <χει> δεν θα ανέβει ποτέ. Καλά πάει. Ε, Made in Greece αεροπλάνο. Δεν είναι καλό αυτό. <χει> Καλύτερα κινέζικο. Ναι, αυτό ναι. Η απαγόρευση έχει σπάσει όπω λέμε και οι διαδηλώσει είναι σε εξέλιξη κάτω, στο κέντρο τη Αθήνα και των άλλων πόλεων και Πάνω σε από Γιάννενα. Όχι, όχι, όχι, το άτομα. Προφανώ, μετράνε. Ποιο θα κάτσει να μετράει και θα έχει διαμεσολαβητή. Τίποτα από αυτέ τι αειδίε που ανακοινώσαν είναι για, τα, για το ακροδεξιό κοινό, για να τσιμπήσουν ψήφου. Δεν του να τσιμπήσουν και αυτοί πια. Τα έχουμε βάλει και στο site. Μπορείτε να δείτε βίντεο και φωτό από Αθήνα Θεσσαλονίκη και Γιάννενα. Με ενημερώνει υπηρεσία. Έχουμε λοιπόν φέτο 2021, 200 χρόνια από την Επανάστασή μα. Πολύ καλά. Πάρα. Θα τα γιορτάσουμε Πολύ και γράφει το iEFIMEREDEDED. με ράπερ που έλεγε η Γιάννα χτε. <laughs> Όχι μόνο, το iEFIMEREDEDED δεν ξέρω αν ισχύει, το έγραψε το πρωί ότι θα γίνει παρέλαση την 25η Μαρτίου. Α, με τα μέτρα. Μάλιστα. Και ποιοι θα έρθουν όμω. Ποιου έχουμε καλέσει. Όχι. Α, λέω, μήπως... Ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ρωσία. Ναι. Ο Μακρόν. Ναι. Γαλλία. Και ο Κάρολο τη Αγγλία, Αγγλία. Μα δω μου. Ε, ναι. Δηλαδή οι τρει εγγύτριε δυνάμει. <laughs> του παρελθόντο. <laughs> να είναι καλά. που έφτιαξαν το προτεκτοράτο τότε. και παραμένει. και, παραμένει. και του ευχαριστούμε κιόλα. και θα του τιμήσουμε και στην τελετή βεβαίω. και τι τρει αυτέ τι δυνάμει. τα πρώτα χρόνια το ρωσικό, το γαλλικό, το αγγλικό κόμμα. Τι άλλο να κάνουμε. Εντάξει, κοίτα, fair. Λάξε, τόσο πολύ βοήθησαν στην εξέλιξη αυτοί. αυτού του τόπου Θα έχει ενδιαφέρον να συμβεί όλο αυτό και έρθουν εδώ Θα έχει η Γιάννα εκεί τελετές με το Ρώσο, με Κεράσματα, καναπεδάκια, κουρτίνες, ε. μοκέτες Η Ελίζαντεθ γιατί δεν έρχεται Η Ελίζαντεθ που να έρθει η Ελίζαντεθ Σε ποιο αεροπλάνο να μπει και να έρθει του η Ελίζαντεθ Του Βελόπουλου <laughs> <laughs> Θα <laughs> μείνει <Μιά και> έξω <laughs> Να τερματίσει αυτή η πίστα κάποια <laughs> στιγμ είναι, είναι Λοιπόν. ο Έλληνας, ο δικός μας, ο, ο σύζυγος ο, γιατί ο δεν, Φίλιππος ο, Φιλίππος, ο Φιλίπ, ο ε, Φίλιππος. γιατί δεν έρχεται με ποιο, ποιο αεροπλάνο Έλληνας. με ποιο αεροπλάνο ας έρθει με τη βάρκα κατευθείαν για χαίροντα Λοιπόν, οπότε θα πάμε να ακούσουμε και ο Κάρολος έχει μια ρίζα, αν το σκέφτηκε έτσι Έλληνα πατέρα. πατέρας, ο Φίλιππος είναι δικός μας. μας Παντού όποιο πέτρα και να σηκώσει το παλάτι υπάρχει κάτι ελληνικό Εδώ ο Φίλιππος, εκεί η Σοφιενά, παντού, παντού ο Έλληνος Πώς δεν έχουμε φτιάξει χαίρο πλάνο Άρα, αφού έχουμε βασιλιάδε, έχουμε σίγουρα και χαίρο πλάνο Το Ένα. καταλαβαίνει ο καθένας αυτό Να ακούσουμε λίγο πώς θα είναι η τελετή και με αυτό θα πάμε και στην, στις πρώτες διαφημίσεις πώς θα, τι θα γίνει ακριβώς την 25η Μαρτίου του 2021 mm. στην Πλατεία συντάγματο. Mm. Zalovat, Zniev, Rosniedia, Grecia. Jolly anniversary, Grecia. Happy birthday, Greece. Greece is going to fire the world's imagination. Kavla. <Hello>. Sexual excitement. Excitation sexuale. Sexual noie vos vies in ye. Eλευθερία Eλευθερία. Υπόψε γράφεται ιστορία Περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή Ας το χαρούμε λοιπόν Σβότοντα ή Λιζιμιέρτ Λιπερτέ ο Μόρ ficable Ah! Y Jana Jana Jana Κούλα κούλα, κούλα κούλα κούλα Τζοάνα, μιμ πιμ ποφ Τζοάνα, μιμ ποφ Η Ελλάδα είναι Να θυμίσω ότι απ' το 1969 Είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον στι Πανεπιστημίου Πόλει. Επομένω, υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στι Πανεπιστημίου Πόλει. Να τηρήσουμε τι παραδόσει. Τελείωσε. Υπάρχει συνέχεια του κράτου. Υπάρχει συνέχεια. Και μπράβο, και αυτού μπράβο, του κράτου. Για πρέπει πρέπει να Σε ποιο κομμάτι του κράτου θα συνεχίσουν. Ναι, είναι θέμα άποψη πάντα. Ο νόμο και η τάξη πρέπει να τηρούνται και έτσι θα φτιαχτούν και αστυνομίε μέσα στα. Πανεπιστήμια και αστυνομικά τμήματα. Πολύ περισσότερο. Ναι, όχι απλά. Υπήρχε και το σπουδαστικό τη ασφάλεια. Πόσο, πόσο δουλεύουν για του αδόνυντε όλοι αυτοί, Πόσο υγρένονται όλοι αυτοί τώρα που ακούνε αυτά που μπορούν με άνεση να τα κάνουν. Με τι πόσι... απαγορεύσει, το ένα τ' άλλο, η αστυνομία με το παραμικρό. Τη κόνι Πέτρα με τη Χαίρονται με όλα αυτά Γιατί πιστεύουν να πιστεύουν ότι έτσι θα μπει τάξη. Όπω ακροατέ το να πω. Ναι, ναι, ναι. Ότι αν έχει μπάτσει παντού υπάρχει τάξη. Πιστεύω. Όχι πράγμα. αντίδραση. Όχι ότι προκαλεί την αντίδραση, ότι από εκεί και ξεκινάει. Και ότι δεν είναι θέμα διαπαιδαγώγηση και μια συνολική αντίληψη και νοοτροπία τη ελληνική κοινωνία με λιμένα προβλήματα, Στην να υπάρχει ηρεμία. Ότι τα, τα προβλήματα γεννιούνται επειδή Να ατίθασα κάποια παιδιά και θέλουν ξύλο να συνέλθουν. Μ. Όχι λόγω κοινωνικών θεμάτων, προβλημάτων φτώχεια, Αδικίας, ανισότητα που αυτό. Τρελαίνει το μυαλό ανθρώπων και μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Και αντίθετα με την ίδια λογική, βέβαια, οι ίδιοι βγάζουν και προβληματικά παιδιά στην κοινωνία. Προφανώς, γιατί θεωρούν ότι. Προφανώ. Είναι προβληματική με το ξύλο θα και βγει. συνεχίζεται αυτή η προβληματικότητα. Σε άλλο πάνελ χτε, ο συνδικαλιστή αστυνομικό που ήταν εκεί καλεσμένο, ο Μαυροϊδάκο. Ποιο καναλή έχει αυτό. Σε ποιο κανάλι δουλεύει. Δεν, δε, όχι. Όλοι δουλεύουν παντού. Α είναι Κάθε μέρα, ναι, πάει. Εγώ βάρδια σήμερα. Πάς το πρωί στην υπηρεσία και που σήμερα είμαι, είμαι Sky Από το βράδυ το ξέρει Από το βράδυ, Από το βράδυ ξέρει. Ξέρει, ξέρει που είμαι αύριο είμαι αντένα ξέρω, Είμαι Μέγκα ah, Είμαι Sky δες. δεν ξέρω εγώ Οπότε ο Μαυροϊδάκος βγαίνει Και κάνει χτες Μας θυμίζει τι ακριβώς πάθαμε Σύμφωνα με το δικό του μυαλό Στο εφετείο Κύριε Μαυροϊδάκο, ήθελα να σα ρωτήσω σήμερα στην πορεία, τι θες θα κρατήσει η αστυνομία. Δηλαδή, θα τους έχει 100-100 ανά 500 μέτρα, ανά 200 μέτρα. Κοιτάξτε το επιχειρησιακό σχέδιο που καταλαβαίνετε το έχουνε ανώτηρη εξωματική τις ηγεσία στο οποίο αυτό Αν θα το κάνουν πράξη Αλλά στη συνέχεια αν μαζευτούν πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να σταματήσει να γίνεται αυτό Διότι η κυρία Γκάγκα θα σας πει Αν μαζευτούν 5 και 10 χιλιάδες άτομα σε μια τέτοια πορεία Αν είχαμε θυμηθεί και στο εφετείο απ' έξω θυμάστε τι έγινε Μετά από λίγο καιρό τα κρούσματα στον κεντρικό τομέα είχαν αυξηθεί Τι λέει ο Μαυροϊδάκο. Επειδή και... όντω είχαν αυξηθεί και έχει δίκιο σε αυτό, 13 κρούσματα παραπάνω είχαμε ναι. μετά το εφετείο. Όντω. Απλά τα θεοφάνεια, γιατί δεν τα λέμε. Πόσα κρούσματα εσύ, αυξήθηκαν να αυξήθηκαν από, από το ρίσκο του Μητσοτάκη στην αγορά, πόσα κρούσματα. Από του μπάτσου που ήταν στο Πολυτεχνείο, ένα πάνω στον άλλο χωρί μάσκε και ακούγανε και τον κόσμο, πόση, πόσα κρούσματα αυξήθηκαν από εκεί. Δεν ξέρω τα στοιχεία. Ξέρω τα στοιχεία του εφετείου. Και άσε τη ξέρω εγώ και άσε τη λε εσύ. Η κυρία Γκάγκα λοιπόν που ήταν δίπλα στο Μαυροϊδάκο χθε. Έχει πει, που είναι γιατρός, πνευμονολόγος, ειδική για αυτά τα θέματα. Έχει πει λοιπόν για το εφετείο. Θυμόσαστε ότι όταν έγινε η δίκη της Χρυσή Αυγής, μαζεστήκαν πολλές χιλιάδες κόσμος έτσι από τα σωστά, δικαστήρια. Σωστά. Είχαμε κατατρομάξει. Δεν το είδαμε ευτυχώς.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 Ξέρει, γαγκα, δεν ξέρει η ξέρει ο Μαυροϊδάκο προ... τώρα. Ο Μαυροϊδάκο καταρχά έχει θέση, έχει μικρόφωνο. Έχει, yeah. άρα ξέρει. Έχει μια <laughs> είναι εκπομπάρχη. <laughs> Συμμετέχει σε <laughs> νο... εκπομπή. Τι θα ακούσουν τώρα η γκάγκα που περιστασιακά θα το τώρα αυτόν τον καιρό. Ναι, yeah, που είναι Μετά μια γιατρό που την ξέραμε και ναι, το Μαυροϊδάκο το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν έχει δομημένη αυτή την άποψη μέσα του Μαυροϊδάκου ότι το εφετείο προκάλεσε στον κεντρικό τομέα κρούσματα. Δεν αποδεικνύεται αυτό που θενά. Ούτε από γιατρού, ούτε από νούμερα. Όμω δεν έχει σημασία, ό,τι ποιο αστυνομικό. Είναι έτσι κι άλλου δομημένοι αυτοί. Ναι, αλλά, ναι. ναι, πέρα από αυτό. Ε, σαν τα ομόλογα. Ε, όχι ακριβώ. Αλλά έχει δηλώσει και ο Υπουργό του Μαυροϊδάκου όμω ότι στον εξωτερικό χώρο. Δεν κολλάει. Δεν πάμε στον Υπουργό του Μαυροϊδάκου. Το θα πει. πάμε. Ναι. Θα ακούσουμε τον άλλον Υπουργό που βγήκε χθε στη διαδικτυακή και είπε. Μπορείτε να δείτε τι σχετικέ φωτογραφίε από το Λονδίνο και τι σχετικέ φωτογραφίε από την Ελλάδα και να δείτε δια γυμνώθαλμο την ειδοποιώ διαφορά. Εδώ φοράγανε όλοι μάσκε. Δεν υπήρχε ούτε ένα χωρί Όταν όλοι φοράμε μάσκα στον εξωτερικό χώρο, η πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού κατεβαίνει σχεδόν στο μηδέν. Το λέει ο Άδωνης. Αν δεν διεκδικούμε κάτι. Δεν Αν είναι Αν κάτι διεκδικούμε ε, είναι όλα πάνω και... από το μηδέν. Δεν και είναι πολύ πιο πάνω. Εκνευρίζεται, Εκνευρίζεται στιγμή. ο αστυνομικός. Εκνευρίζεται ο αστυνομικός. Εκκρίνει άλλα πράγματα που μέσα του αστυνομικού πάνω. Διασπείρει τον ιό τη διεκδίκηση. Διασπείρει τον ιό αντίσταση. Που αυτό δεν έχει εμβόλιο, είναι πιο κοντά. Okay. Και πάει μεθόδου τύπου ή να... ρήπο, γύψο. Ναι, ναι γύψο, <laughs> κανονικά. Εκεί μένει τέτοιο περνάει. Το, το είπε η Γκάγκα πριν, το ακούσαμε, που λέει: Όταν είσαι έξω με μάσκα. Το είπε ο Άδωνη χθε, που όταν είσαι έξω με μάσκα. Το είπε και ο Χρυσοχοίδη, όταν είσαι έξω με μάσκα. Οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο, οι 5.000, όπω είπατε. Φορούσαν όλοι οι μάσκε, ήταν αρεά ο ένα από τον άλλον με βάση οδηγίε που δόθηκαν και συνεπώ δεν υπάρχει εκεί, ήταν έξω, έξω. Δεν μεταδίδεται έξω ο ιό στην ατμόσφαιρα. <ρω�> mm -hmm. Ο ιό μεταδίδεται μέσα σε κλειστού χώρου. Το λένε όλοι. Αν είσαι μπάντσο. Δεν είπε, εννοούσε για του που φοράγανε μάσκα. Δεν ξέρω. Αν είσαι μπάντσο δεν μεταδίδεται έξω. Δεν το ξέρω αυτό. Ε, δεν το ξέρει, αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο υπουργό, συγκεκριμένο <Σ8> ειδικά δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν θα τον ερμηνεύουμε κιόλα. Μέτρη ηθοποιή κομμωδία. Δεν ξέρω τι είναι πολύ. Δηλαδή, το δηλαδή ακού τον ένα, ακού τον άλλον. Λε τώρα παιδιά, πάρτε κάποιον για σενάριο. Όχι, όχι για σενάριο καλό που αυτοσχεδιάζουν και τα κάνουν εσύ κατά. Προσπάθη να τα μαζέψουν. Δεν τα μαζέψε ο καθένα. ένα αναιρεί τον άλλον. Ε, ο ο, ο, ο καθένα αναιρεί τον εαυτό του. τον εαυτό του. Και τον εαυτό του. Και τον εαυτό του. Και τον εαυτό του. Ο Χρυσοκοπήτη έλεγε το πολυτεχνείο, οι συγκεντρώσει προκαλούν φέρετρα και βγαίνει 10 μέρε μετά και λέει έξω δεν μεταδεται ο ιό. Να. Τι από τα δύο ισχύει και γιατί έπεσε το ξύλο της αρκούδας από Και γιατί έχει απαγορεύσει Και γιατί φέρνεις δεύτερο νόμο για τις συγκεντρώσεις Εξύ, Τι εννοιάζει ο Η υγεία του κόσμου Έπεσε γιατί είχαμε 600 μολότοφ 150, 150 μολότοφ Δύο είδαμε σχεδόν και μετά, Όχι είδαμε δύο μπουκάλια νερού Δύο μπουκάλια νερού Όχι 150 πάντως δεν υπήρχαν Έτσι κι Με τον ίδιο τρόπο ενημερώνει για όλα τα θέματα Όπως ο Κικίλιας πάμε πολύ καλά στα εμβόλια. Λέει, λέει ο καθένα μόνος <laughs> ότι έχω μια επιτυχία στον τομέα μου για να υπάρξει Επειδή του πήρε ο Χαρδαλιά και ο Τσιόδρα τα φώτα τόσο καιρό πάνω τους Λέει ότι πρέπει να και δύο έχουν χαθεί. Γιατί επισκιάστηκαν από του υπουργού βγαίνει ο όμω. Το καλό του δεύτερου κύματο και του τρίτου αν είναι ότι βγαίνει ο Κικίλιας. Γιατί στο πρώτο είχαμε μόνο του Σιόδρα. Ναι, ήταν λίγο πιο βαρύ βγαίνει με το που μαθαίνω Κάθε έξι ώρα. Είναι Στη δεύτερη πράξη που θα μου Ναι. Θα το βγάλεις ας πούμε, λίγο μετά το διάλειμμα. Στην τρίτη πράξη Στην θα βγάλει. Με θεώρηση. Στο τρίτο κύμα, τι θα βγει. Η τρίτη πράξη θα είναι στον τυχό, τα μούτρα. Τα αεροπλάνα του Βελόπουλου. Έχω πίσω τα αεροπλάνα. Να, να περνάνε. Λέει εδώ ένα, λέγαμε πριν για την Επανάσταση, βάλαμε και το ηχητικό για την παρέλαση. Και λέει ένα uh, Κροατή ο Άγγελος, λέει, Δεν σ' αρέσει η Ελληνική Επανάσταση, η ή να είσαι γιο σοφάκι. Εγώ, πιάννο γιο. Γιο σοφάκι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> γιο σοφάκι. Σα ξέρουμε, εσά του ναι, Νέκου, μου που <eso> δεν είστε <laughs> με την Ελληνική Επανάσταση και θέλατε να είμαστε Τούρκοι εδώ, Τουρκοκράτη. <laughs> <Αχ>, ναι, εννοώ. <night> <laughs> Βλέπει ο φίλο μου το κάθε βράδυ. Ναι, Τούρκο το κάνει. Τούρκο το κάνει. Για να το χρησιμοποιήσει η Μύδια. ο Τσούνι συνεργάτη του Σκάι. Τα voice, όλα αυτά που βλέπει, Τούρκος το κάνει. Δεν θέλω να τον Άλλον στην παραγωγή, κι άλλο ένα ελεύθερο να επιλέξει τον Τούρκο Τα σερial τα τουρκικά τα βλέπει ο φίλο. Ή κάνει εμπάργκο χαρά Όποτε παίζει τουρκικό χτυπάει Η τρώει Ο φίλο. Α, αυτό δεν ξέρω. Με ναι τα καλά, φαγητά. είναι η ελληνική λέξη. Με τα φαϊ... Φαϊ... Δεν έχει σημασία. Το παίρνει όλοι οι λαοί οι γειτονικοί. Παίρνουν ένα φαγητό, το ονομάζουν αλλιώ, το φέρνουν αλλιώ, το mm. εμπλουτίζουν. Τι είναι αυτό. Mm. Δικό μα είναι το ημάμπαϊλί. Και το κεμπάπ. Mm. Και το κεμπάπ. Mm. Δεν ξέρω. Μπορεί να υπήρχε στην αρχή Αθήνα. Δεν τα ξέρουμε. Καλά, ναι, με, με... Γε... κεμπάπ. Στην αρχή Αθήνα το κεμπάπ πήγαινε <laughs> στην Εόλου. Στην Εόλου. Έχει κάτι γυράδικα τότε στην αρχή. Στην οδό... Ακαδερμία Πλάτωνο, παιδί μου. Στην, τρυπόδων, είχε, είχε στην καντίνα, Ακρόπολη. Καντίνα που είναι βρώμικο, κεμπάπ. Η οδό τριπόδων ήταν με του κεντρικού δρόμου. Ήταν η σταδία τη εποχή. Mm. Και το Ωραία. ξέρω αυτό διότι. Δεν σε ρώτησε κανεί, αλλά ναι, για πε. Α, όχι, εντάξει. Έχει δίκιο σε Λέτε, αυτό. Από πού το ξέρει αυτό που κανεί δεν <laughs> αναρωτήθηκε. Οκ, εντάξει, εντάξει. Ωραία, δεν θα το πω λοιπόν. Όχι, πε δεν θα το πω. Πάμε. Στην Τρυπόδων ήταν το σπίτι από την Ελληνίτσα Ποια? την ταινία. Λίγο, ε, το streaming για το Ραβόνου που Νομίζω είναι η, η ίδια ευθεία, αλλά δεν ξέρω αν λέγεται Τρυπόδων. Α, όχι. Okay. Είναι πιο προ την Αμαλία, προ τα κάτω. Στην Τρυπόδων γινόντουσαν οι διαδηλώσει τότε που ήταν οι σταδίλοι. <σχελί> <σχελί> δεν είχαμε τότε διαδηλώσει. Ε, βέβαια. Ήταν όλα αυτά, Όλοι δούληκαν τι δουλειέ. Οι άλλοι αμπελοφιλοσοφούσαν όλη μέρα. Δεν είχαν τι να κάνουν. <σχελίγε> τι να κάνουν. Πήγαινε το ψωδόν. Μα γι' αυτό δεν είχαν. Ήταν λιμένα, οι δούλοι τη δουλειά. Ναι, σωστά. Κέντρο γυαλό στα φίλια, ξαπλωτώσαν. Αντάκι τρωτά. όμω οι δε. Έκανε δύο νησιά, και δεν κατήγγειλε καμία. <laughs> <laughs> <laughs> τότε δεν είχε καταγγελία, ήταν. Κιμούλη δεν υπήρχε. Ναι, ευτυχώ. Καταλαβαίνει. Έχουν μπλέξει τώρα λίγο όλα. Ξεκίνησαν από την Μπεκατόρη και σωστά. Καταγγελία για το βιασμό. Βιασμό είναι διαφορετικό. Και έχουμε φτάσει να βγαίνουν και να λένε για ε, απότομη συμπεριφορά. Ναι. Του τάδε προϊστάμενου διευθυντή, εργοδότη, κοιμούλη, δεν ξέρω εγώ τι, έχει χαθεί λίγο. Μπλέξαν ε, θα όλα θα μαζί και χάνεται το, λάκρο, το ουσιαστικό. Αναγκαστικά θα πάει στο Λάκρο και αυτό υποσκιάζει βέβαια το, το ουσιαστικό. Το σημαντικό γιατί προφανώ όλα είναι άσχημα. Καλά, και προφανώ δικαιούται και καλώ κάνει να κάνει όποια καταγγελία όποιο νομίζει ότι πρέπει να την κάνει. Αλλά τώρα αφήνει και λίγο χώρο στο σημαντικό γεγονό και με, την, με αφορμή την καταγγελία Μπεκατόρου μπήκε στην ελληνική κοινωνία. Στι αρχέ, μια ωραία συζήτηση. Που πρέπει όντω και αν σε κάτι βοήθηση Μπεκατόρου είναι αυτό ακριβώ. Να, να φοβούνται όσοι σκέφτονται να κάνουν κάτι, ότι μπορεί έστω και μετά από 20 χρόνια να σε καταγγείλουν ή να γίνουν ψεύτικα οτιδήποτε. Και πάει αλλού ξαφνικά το θέμα και δεν η Γιατί για έγινε αυτό, γιατί το πιάσαν οι κατίνε των πρωινάδικων. Οποιοδήποτε θέμα σοβαρό μπαίνει στι κατίνες των πρωινάδικων. Γιατί όσοι κάνουν πρώην κατίνες είναι και κατ' και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Μόλι μπει εκεί σε αυτέ τι μιλόπετρε, μπήκε το θέμα και βγαίνει ο καθένα τώρα και λέει: Μου αντιμίλησε Μα το χειρότερο μου είναι ότι αποπροσανατολίζει από το βασικό θέμα. Ένα. Δεύτερον, ότι εξυπηρετεί και πολιτικά. Για άλλου λόγου. Και δημοσιότητα. Και γάλα και δημοσιότητα. Προφανώ είναι κακό και το ένα. Δεν το συζητάμε ο βιασμός, ε, όχι απλώ κακό και να τιμώρονται και και και. Και η κακή συμπεριφορία εργασιακή είναι κακή. Και οι φωνές. Πόσο μάλλον η χειροδικία κιόλα. Στη χειροδικία δεν βάσου, το συζητούμε έτσι κι αλλιώς. Σε Σεβάσου ότι βγήκε η Μπεκατόρου και έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία και πρέπει να μείνει στην επικαιρότητα για λίγο αυτό. Αλλά βάζουν όλη την το δική τους ιστορία, να ότι είναι και πολύ σημαντική. Ε, έβλεπα ναι, πριν και ο Μπου κατήγγειλε ότι από τον τάδε διευθυντή, δεν ξέρω, σε ένα θέατρο δέχτηκε και αυτός σε σεξουαλική παρενόχληση. Κακο, του κακομίλησε, τον κακοκοίταξε. Όλοι, όλοι έχουν Καλά, βγει Καλά σε σεξουαλική παρενόχληση με το κακομίλησε έχει μια διαφορά. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπε. Θέλω να πω, κάθε μέρα βγαίνουν 15 ηθοποιοί τραγουδιστές και καταγγέλνουν. Λογικό δεν είναι να χαθείς. Χάθηκε το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ξεχύλωσε, Και όταν ξεχυλώσει ένα θέμα στην Ελλάδα, γίνεται ανέκδοτο μετά. Χάνουμε την ουσία. Αγωνιζόμαστε όλοι να το κρατήσουμε στο σοβαρό του πράγματο. Ξαναλέω ότι όλε αυτέ οι πιέσει, ακόμη και ένα βλέμμα του εργοδότη, του διευθυντή, του προϊσταμένου, που ξέρει ότι έχει ανάγκη ο άλλο ή άλλη από κάτω τη δουλειά, μπορεί να θεωρηθεί και να είναι απειλητικό και να σου κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Όμω υπάρχουν διαβαθμίσει. Και πρέπει να, όταν βγαίνει ένα θέμα να στρέφουμε όλοι, αν θέλουμε να. ψιλοληθεί να αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα στο κύριο. Όχι σε όλα τα δευτερεύοντα μπορούν να έρθουν μετά. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία από τα κατηναριά εκεί της τηλεόρασης. Αυτό που κάθε κανάλι θέλει να έχει και μια κατηνίστικη ή δύο ή τρεις εκπομπές... Νόμος, αυτό είναι νόρμα. Είναι, το ότι, τι? είναι νόμος, όπως τα reality που να παραίτητε ή σαπουνόπερε. <laughs> Μεγάλη κοινοτομία εντάξει. κανάλια, ίδιο πρόγραμμα. Μια σαπνόπερα, ένα μεσημέρι ένα πρωινάδικο, μια πολιτική εκπομπή τάχα το πρωί για να λένε ότι κάτι κάνει πολιτικό. Ένα ριάλι ότι βρούνε, κάτι με κόλλου, κάτι με βυζιά, κάτι από Ένα ίδιο δελτίο. Ένα ίδιο δελτίο που αυτά παίρνουν τριαντάρια σε βαθμολογίε, αλλά δεν καταγγέλει κανεί εκεί σεξισμού και συμπεριφορέ περίεργε. Τα βλέπει. Τα καταναλώνει. Κοίτα βλέπει. Κόλο. Δεν σου είπα για την οδό τριπόδων, ούτε θα σου πω. Αλλά όμω mm. πάμε στο ελληνικό. Τι θα γίνει το ελληνικό, θυμάσαι που ξεκίνησαν επένδυση, τα. Όχι, δεν θα το ρίξουμε. Τι Η θα είναι. Κυρία Ρίχτο. Τι θα είναι. Έχει πέσει. Κάποιο. Ένα για τι κάμερε. Για τις κάμερες, το το πρώτο. και τα καταβραξίματα εκεί του Κυριάκου και του άδωνι. Τι θα είναι και πώ θα είναι το ελληνικό. Ο στόχο είναι μέσα στον επόμενο μήνα, ανάμεση μήνα, να γίνει μεταβέωση με τον χρόνο και να ξεκινήσει το έργο. Είμαστε μια τελική ευθεία που λυθεί σε δρόλου εγκρμότητα και πάμε να ξεκινήσει το έργο το οποίο. Θέλω να πω αυτό, επειδή σε μια που είχαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, έγινε και εγώ στον σχεδίων μας παρουσίαση η Λάμβα για το πώς θα γίνει το ελληνικό. Ε, όταν θα αυτά στη Μοζότητα, κύριε τελευταία που βολή, αυτό το έργο θα, είναι ένα, θα γίνεται ένας παράδεισος. Είναι το το μας θα είναι το ορόνο πλανήτη. είναι το έργο του πλανήτη, γιατί τα λέει και, λίγο και θα, και θα, και και θα... θα έχει για Θα είναι παράδεισο. Συμφωνώ. Είναι. Πόσο παράδεισος. κάνει να πω. Είδε τα κτίρια αυτά τη μακέτα που είναι σε λεκάνη τουαλέτα. Έτσι είναι ο παράδεισο. Παράδεισο έχει καζίνο. Ο παράδεισο έχει καζίνο. Πάμα κερδίζει. ναι. Έχει λεφτά για να μπει, λεφτά για να βγει. Έτσι είναι ο παράδεισο. Πόσο κάνει να μπούμε στον παράδεισο, εγώ θέλω να ξέρω. Γιατί ωραία τα λέει. Πόσο θα χρεωθούμε, πόσο θα το πληρώσουμε με έμμεση φορολογία αυτόν τον Πόσα θα φάνε για, για τι απευθεία αναθέσει όλοι αυτοί που έχουν τα μόλ και οι κατασκευαστικέ που δε, δε, δε βολεύουν οι Υπουργοί Ελεύθερη Οικονομία λέγεται. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά μην έχουμε θέμα με την Pfizer και την όποια AstraZeneca <συμφι> που κάνει εκμετάλλευση και πατάει πάνω στην <συμφι> υγεία. Όχι, δεν θέλω να οι να κάνουν είναι εκμετάλλευση. Είναι το συστηματάκι σου, μανάρι. <συμφι> δεν ήθελα να πω είναι <συμφι> ο καπιταλισμό ηλίθεια γιατί είναι πολυφορεμένο Και Το άλλαξα λίγο. Ναι, τώρα εντάξει. Ε, οπότε πως θα το λες εσύ Θα βγάλεις βιβλίο και πως θα λέγεται το πάει, είναι, πάει. Το είναι, συστήμα... είναι το συστηματάκι σου μανάρι oh. <laughs> <laughs> Για να πάμε <laughs> και στα κατηνίστηκα λίγο Να πιάσουμε, ναι, να Λέβω, πιάσουμε κάνω smooth και transition. τα κάνω. Ω, Μετά από αυτό βάλε διαφημίσεις <laughs> Γιατί δεν σηκώνει καμία άλλη κουβέντα Ελληνοφρένια της πέμπτης Α δεν το, το καταλάβατε, ναι, είναι πέμπτη σήμερα Δεν το είπαμε αυτό ε, Βγαίνει ο βελόπουλο που έδωσε Μια συνέντευξη χτες Πώς τον κάλεσε ο Βελόπουλος <laughs> Πολύς κόσμος, ναι, εντάξει, συνάδελφοι πει. Είναι αρχηγός κόμματος έχει το, Ξέρει το αεροπλάνο, ξέρει τις επιστολές του Ισού Και έχει 15 φάρμακα σε όν τα, αποτελ... τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά ναι, Αρκεί να τελειώνει σε όν Αν δεν τελειώνει σε όν, δεν έχει Αν είναι σε όφ, α πούμε, δεν. Α πούμε, το εμβόλιο δεν του έχουν δώσει όνομα τη Pfizer και τη AstraZeneca και τη Αλληνή. Δεν δε έχει διαφορά του Βελόπουλου με του Ρώσου. Στου mm. Ρώσου θα τελειώνει σε όφ. Όχι, του, είναι το Sputnik. Δεν είναι το, το Sputnik, αλλά θα ήταν. Απαλληντικό. Βγαίνει ο Βελόπουλο λοιπόν <laughs> και λέει, λέει για το, το τι ακριβώ γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Τα εμβόλια, κύριε Μιλικονή, δεν έγιναν τυχαία. Με χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας έγιναν, δηλαδή οι εταιρείε χρηματοδοτήθηκαν από τράπεζες όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ναι. Δώσαν κράτη λεφτά σε εταιρείε ιδιωτικές. Αυτό λέγεται κομμουνιστικός καπιταλισμός. Όχι, mm. αυτό λέγεται τον καπιταλισμό. Αυτό είναι ο καπιταλισμό. Όχι, δεν είναι κομμουνιστικό. Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτω. Ο καπιταλισμό αυτό ακριβώ. Όχι, να πει κάτι σχετικό. Να πει. και που τον ψηφίζουν. Δεν δε χρειάζεται. Δεν θέλω δε το, δε το, το μορφωτό σου. Το καλημέρα το, να το, ξέρει. το άσχετο να το ακούσει για να πει. προφανώ. Ταιριάζουν. Όμω κάτι άλλο. Για αυτού που καταλαβαίνουν, είναι σκέτο καπιταλισμό. Αυτό είναι ο καπιταλισμό. Το κράτο έρχεται να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα στα κρίσιμη στιγμή. στη μη κρίσιμη στιγμή να ξεζουμίσει τους από κάτω για να ενισχύει διαρκώς τον ιδιωτικό τομέα με γνώμονα πάντα το κέρδος και όχι τον άνθρωπο παράδειγμα έτσι και, αλλιώς, και αυτή είναι η βασική προφανώς, διαφορά έτσι κι αλλιώς οπότε δεν μπορεί να εμπλακούν αυτές οι δύο έννοιες έτσι κι αλλιώς Προφα, παράδειγμα, είναι τουλάχιστον άσχετος πώς σώσαμε τις τράπεζες Οι οποίε τράπεζες είναι πυλώνας ιδιωτική οικονομίας Αφήστε τις πώς. ελεύθερες Κατέρευσαν με την κρίση Τη σώσαμε όλοι εμείς, Πήραμε δάνειο όλοι εμείς Ξανακατέρευσαν <laughs> Και οπότε ξανακαταρρεύσουν εδώ, εδώ είμαστε Μην αγχώνεσαι πυριός μου. Οπότε τελειώνοντας Κανείς να μην, καμία, να μην αγχώνεται ε, και, και αυτό που έλεγε πριν Και μόνο ότι το φάρμακο αντιμετωπίζεται Το εμβόλιο τώρα ως εμπόρευμα Ναι, βέβαια. δείχνει ακριβώς τη... ενώ θα έπρεπε να είναι κοινωνικά αγαθό δωρεάν παντού να το φτιάξουν για να εμβολιαστεί ο κόσμος μπας και σωθεί Απλά μην έχουν αυτά πάνω με ένα τραγούδι αυτοί. κλείνουμε η στίχνη του Μπέρτολ Μπρέχτ το λέει η Ρίτα Αντονοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος η μουσική είναι η παλέτα του έμπορα, είναι τρει στροφές η μία για το ρύζι η άλλη για το βαμβάκι την τρίτη σας αφήνουμε να την ακούσετε σας ευχαριστούμε, αύριο τα υπόλοιπα Ά, βέβαια, βέβαια. για χαρά. Κι κάτω κοντά στο ποτάμι Εκεί ψηλά στο βουνό χρειάζονται ρίζοι. Αν το ρίζι το κρύψουμε στις αποθήκες Θα κρυβίνει το ρίζι για αυτούς εκεί πάνω Οι μαούνες του ρυζιού θα έχουν λιγότερο ρίζει Και το ρίζι φτηνότερο θα είναι για μένα Το ρίζι φτηνότερο θα για μένα. Τι είναι στα αλήθεια. Το ρίζι. Ξέρει τάχα, δεν ξέρω το παπάκι τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα. Και ο άνθρωπος παραπρώει φάη, γι' αυτό κι ο άνθρωπος όλο ακριβέται. Για να φτιάξει φάη, χρειάζεσαι ανθρώπου σημάδι. υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος που να ξέρω, ο άνθρωπος τι είναι ποιος να το ξέρει χα, Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι ξέρω τι τιμή του μονάχα Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος που να ξέρω Ποιο ποιος να το ξέρει τάχα, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι, ξέρω τι τιμή του μονάχα